με ρώτησε προηγμένος κάτι το οποίο θα σας το κοινοποιήσω την ερώτησή της δηλαδή θα σας δώσω την απάντηση και από εκεί και πέρα δεν θα επεκταθώ περισσότερο διότι δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο με ρώτησε ότι ακούγεται αυτές τις ημέρες ότι ο Αρχιεπίσκοπος ο Πρόκειται να επισκεφθεί επισήμως τον Πάπα. Εγώ λοιπόν τη έδωσα την απάντηση. Είμαι κάθετος όχι, δεν συμφωνώ, ούτε εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να συμφωνούμε. Τελεία και Παύλα. Είμαστε εντελώς αρνητικοί οι Ορθόδοξοι στην επίσκεψη αυτή. Διότι η επίσκεψη αυτή πάντοτε εγκυμονεί κινδύνους, πνευματικούς και ηθικούς κινδύνους πολυστήματα δογματικά διότι σε αυτές συνήθως τις επισκέψεις και συζητήσεις γίνονται συμπροσευχές και φοβερών να το είπαμε πολλές φορές και συλλήτουργα και αυτά όλα είναι αναθεματισμένα από τους ιερούς κανόνες είμαστε λοιπόν κάθετα όχι, κάθετα αρνητικοί σε αυτή την επίσκεψη τελείως Ο Πάπας είναι έρεσης. Πρέπει Βέβαια το βάλουν καλά στο μυαλό τους αυτοί επάνω που μα κυβερνάνε, που έχουν την Εκκλησία στα χέρια τους. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο θέμα μου. Και το θέμα μου είναι οι παροιμίες του Σολομόντος. Αλλά πριν πω στις παροιμίες του Σολομόντος θα σας πω και κάτι άλλο γιατί θα αρχίσετε πάλι τι ερωτήσει. Τα γνωστά πάλι, ίδιες και ίδιες ερωτήσει κάθε χρόνο, γι' αυτό προλαμβάνω να σας δώσω τις απαντήσεις. Μπαίνει η αγία Αγγία Θεσσαρακοστή, όλοι με την ερώτηση στο στόμα, πώς νηστεύουμε, παππούλοι. Δεν τα έχω πει. δεν τα έχω πει. Δεν έχει μπραχνιάσει το λαρίκι μου να το λέω κάθε χρόνο, δεν τα έχω πει. Τα έχω πει, δεν τα έχω πει. Λοιπόν, άντε άλλη μια φορά. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων νηστεύεται ως εξή. Τετάρτη και Παρασκευή δεν έχουμε λάδι. Πριν και μόνον εάν πέφτει κάποια μεγάλη ορτή, ή του Αγίου Νικολάου, ή τη Ραγίας Βαρβάρας, ή του Αγίου Σάβα, μεγάλες αυτές, του Αγίου Ανδρέου κλπ. Τετάρτη και Παρασκευή δεν έχει λάδι. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη έχουμε μόνο λάδι. Δεν πάνε να λένε οι παπάτες και οι δεσποτάδες. Δεν με νοιάζει. Σα τα βρήκα στο πιδάλιο, πήγα ο Θεός να με συγχωρέσει και έψαξα και σας έφερα εδώ πιδάλιο. Σα διάβασα τους ιερούς κανόνες. Δεν με νοιάζει τι λένε οι παπάτες και οι δεσποτάδες. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν με νοιάζει. Είμαι σαφή. Ωραία. Θέλετε να ακούτε εμένα, ακούτε εμένα. Θέλετε να ακούτε εκείνους, ακούστε εκείνους. Είτε και εμάς Μη με ρωτάτε όμως μετά. Γιατί ο παπάς και ο δεσπότης είπε εκείνο. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Λάδι μόνον. Σάββατο, Κυριακή, ψάρι. Δεύτερον. Δεν ισχύει αυτό που λένε... Ότι μέχρι τις 21 του μηνό δεν τρώμε ψάρι. Ενώ μέχρι τις 21 του Ιανουαρίου, του Νοεμβρίου, των Ισοδίων δηλαδή, και πάλι από 17 του μηνό μέχρι τα Χριστούγεννα πάλι δεν τρώμε ψάρι. Δεν ισχύει αυτό. Κανονικά η Σαρακοστή αρχίζει από τις 15 και αν στις 15 πέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ψάρι δεν, δεν είπα πότε πέφτει Εγώ λέω εάν ποτέ πέσει Σάββατο ή Κυριακή τις 15 του μηνός που αρχίζει η Σαρακοστή τρώμε κανονικά ψάρι Είμαι σαφή και σε αυτό Εάν 24 Δεκεμβρίου Δεν πάω για τις 24 γιατί θα σας πω γιατί Εάν 23 Δεκεμβρίου πέσει Σάββατο ή Κυριακή, τρώμε ψάρι. Δεν είπα για τις 24, γιατί συνήθω 24 λόγω ευλαβίας, λόγω του ότι θα κοινωνήσουμε την άλλη μέρα, συνήθως οι πνευματικοί δίνουμε μια έτσι κράτη, κάνουμε μια κράτη και λέμε ασφάλεια μόνο λάδι αν είναι Σάββατο ή Κυριακή. Αν είναι τι οποιασδήποτε άλλες ημέρες, δεν τρώμε ούτε λάδι. Τρίτον, του Αγίου Ανδρέου δεν τρώμε ψάρι πλην Σαββάτου και Κυριακής. Είμαι σαφή Δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Επέρυσι είχα ακούσει ότι ο δεσπότης λέει έδωσε άδεια σε όλους. Εγώ δεν την άκουσα ούτε και με ενδιέφερε. Δεν θα πάρω άδεια από τον δεσπότη για να φάω, δεν θα πάω. Για μένα ισχύουν οι κανόνες της εκκλησίας. Ο δεσπότης ας δίνει άδειε όσο Δεν είναι ο δεσπότης ο οποίος λύει τους κανόνες και τους δέλε. Οι κανόνες είναι φτιαγμένοι από τους Άγιους Πατέρες και τελείωσε η υπόδεισή. Είμαι και σε αυτό σαφής. Είμαι. Εντάξει. Λοιπόν, άλλη ερώτηση μπωση εδώ παραπεί τη καμία. Όχι. Λοιπόν. Και τώρα ερχόμαστε κανονικά στις παροιμίες του Σολομόντος. Και να θυμίσουμε ότι το περασμένο Σάββατο είχαμε εξηγήσει και ερμηνεύσει τον πρώτο στίχο του δωδεκάτου κεφαλαίου των παρημιών του Σολωμόντος τον οποίων και θα επαναλάβω με συντομία για να προχωρήσουμε στους επομένους Τι μας είχε πει ο πρώτος στίχος Ο αγαπών παιδείαν αγαπά αίσθηση ο δέμισσον ελέγχους άφρων σας είχα κάνει μια ερώτηση θυμάστε και η ερώτηση είναι την επαναλαμβάνω για αυτούς που δεν είχαν έρθει σε ποιον θέλεις να εμπιστεύεσαι την ψυχή σου στον Κύριο στον διάβολο ή στον εαυτό σου και βιαστήκατε κάποιοι και είπατε στον Κύριο και βεβαίως καλά κάνατε και βιαστήκατε γιατί αυτό δέσμευση ευλογημένη είναι και έτσι φαντάζουμε ότι θέλουμε όλοι να είμαστε δεσμευμένοι στον Κύριο ο Κύριος να αναλαμβάνει πάντοτε την κατάρτιση, την πνευματική κατάρτιση της ψυχής μας αλλά προσοχή αγαπητοί μου αδερφοί διότι είπαμε εδώ αυτό σημαίνει ότι γεννηθεί το το θέλημά σου. Αυτό που λέμε στον Πατερημόν και στο στον Πατερημόν το λέμε αλλά κάνουμε μετά του κεφαλιού μας και δεν αφήνουμε να γίνει ποτέ το θέλημα του Κυρίου. Ούτε ποτέ σεβαστήκαμε το θέλημα του Κυρίου. Αλλά αφού βλέπετε φτάσαμε στο σημείο να το κάνουμε και ιδιαίτερο μάθημα σημαίνει ότι μην παίζουμε πλέον με τον ίδιο τον Θεό μας. Ο αγαπών παιδείαν σημαίνει όποιος θέλει να τον εκπαιδεύσει ο Κύριος και ο Κύριος έχει τους δικούς του τρόπους να εκπαιδεύει τους χριστιανούς. Θα σας θυμίσω μόνο ότι τον Ιώβ τον επέδευσε ενέως θανάτου. <coughs> Το θυμάστε. Τον Ιώβ του στέρισε τα πάντα και τον έριξε στην εσχάτη πτωχία αλλά και στην εσχάτη ασθένεια. Το μόνο το οποίο διατηρούσε ο Ιώβ μέσα του ήταν μόνο η ψυχή του. Μόνο που ανάσαινε ο άνθρωπος και μπορούσε να ξύνεται. Εκείνο μόνο του είχε αφήσει ο Κύριος. Έτσι θέλησε ο Κύριος να τον εκπαιδεύσει. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον θέλεις να αφήσεις τον εαυτό σου στα χέρια του Κυρίου ναι είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι ωραιότερο και ό,τι ασφαλέστερο για τη σωτηρία της ψυχής μας αλλά όχι δικές σου παρεμβάσεις όχι δικές σου ενστάσεις όχι, δικές σου, όχι δικά σου γιατί Θεέ μου. Ο Κύριος γνωρίζει, ο Κύριος ξέρει και προπάντων ο Κύριος θέλει τη σωτηρία μας και επομένως άφησε τον Θεό να γίνει αυτός ο κουμανταδόρος σου, αυτός ο οποίος θα σε οδηγήσει στην Βασιλεία του την επούρανιο. Αυτό που λες το Πάτερ το γεννηθεί το το Θελιμπά σου, πραγματικά να το λε βροντερά τη φωνή, ούτως ώστε να το ακούσει πρώτα εσύ ο ίδιος και εγώ ο ίδιος και να γίνεται αυτό βίωμά μου πλέον να το βάζω καλά μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην πυχή μου εαυτούς και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα αυτό σημαίνει ότι αφήνω τον εαυτό μου και όλους τους άλλους για τους οποίους προσεύχομαι, όλους τους αφήνωμε και όλα τα αφήνουμε στα χέρια του Κυρίου. Επίρυψον επί την μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Και το τι θα φας και το τι θα πεις και το πώς θα ντυθείς και το πώς θα πορευθείς, άφησέ τα όλα στα χέρια του Κυρίου. Και εκείνο το μόνο για το οποίο εσύ θα μεριμνάς και θα βάζεις, είναι πια η βασιλεία των ουρανών Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίλ. Όλα αυτά που σας λέω, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι λόγια του κυρίου. Εδώ αμφιβολία και αμφισβήτηση δεν χωρεί. Και επομένω, μην προσπαθούμε να φτιάξουμε δικά μας Ευαγγέλια που ακούω μερικού που λένε μερικέ φορές «συν Αθηνά και χειρακίνη» και κάτι τέτοιες παλαβομάρες. Όταν αφήνεις τα χέρια του Κυρίου τη ζωή σου, άφησε τα «συν Αθηνά και χειρακίνη» και ο Θεός μας έδωσε μυαλό που λένε «μερικυβλαμμένοι». Γιατί εκείνη φαίνεται δεν έχουν μυαλό, γι' αυτό λένε πλακίε. Ο Θεός μου έδωσε μυαλό, ναι μου έδωσε μυαλό, Θεού μυαλό, να Τον υπαχούω και να βάζω το κεφάλι κάτω. Εκείνο το μυαλό μου έδωσε ο Θεός. Και εγώ δυστυχώς θέλω να το κάνω μυαλό κοσμικό, μυαλό χωματένιο, να σκέφτομαι όλη τη βρωμιά και τη σαπίλα και την αμαρτία. ο αγαπών παιδείαν αγαπά αίσθηση αυτός που θέλει να εκπαιδεύεται από τον Θεό αυτός αγαπά τι αίσθηση, ξέρεις τι σημαίνει αίσθηση γνωριμία αυτός θέλει να γνωρίσει τον Θεό και τον Θεό ξέρεις πότε θα τον γνωρίσεις μέσα από τους πόνους που θα σου επιτρέψει να έχεις μέσα από εκείνο τον ευλογημένο πόνο του καρκίνου μέσα από εκεί θα δεις τον Θεό θα βλέπεις την επισκεψή Του άμα είσαι υγιέστατος και πυλαλάς και κάνεις από εδώ και από εκεί Θεό δεν θα δεις ποτέ και γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος τι έκανε να προσέχετε εδώ τι έκανε ο Κύριος τη Σύμβουλη έδωσε όλους τους δικούς του τους ήθελε στη φτώχεια, στο μαρτύριο, στην ταλαιπωρία. Δείξτε μου έναν Άγιο από αυτούς που τιμάει η Εκκλησία μας που να πέρασε από τούτο τον κόσμο αυρόχης ή μέσα στην απόλαυση και μέσα στις ανέσεις και μέσα στην οικονομική άνεση στα χρήματα τα πολλά κανείς. Κανείς σα βέβαια, εγώ μην κουράζεστε, μην ψαχνώστε και η υπεραγία Θεοτόκος πόνεσε αφάνταστα, ο Κύριος μας ως που επόνεσε όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, εσύ όλο τον πόνο του ανθρωπίνου γένους, όλοι οι Άγιοι πόνεσαν. Άλλος πόνος σωματικά, άλλος σε ψυχικά, άλλος Πόνεσε μέσα στην έρημο με δάκρυα, με στεναγμούς με ολονυχτίες, με ξαγρίπτειες με νηστείες εξοδοτικές άλλωστε όλοι πόνεσαν. το μέρος είναι είναι, είναι διαστροφή είναι να θέλουμε να πάμε στο παράδεισο έχοντας όλες τις ανέσεις και έχοντας όλες και ολα όλη, όλη, όλη την άνεση και όλα τα αγαθά του κόσμου θα μας τα δίνει ο Θεός τα αγαθά αλλά εμείς πρέπει να στερούμε τα αγαθά για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών θες να γνωρίσει τον Θεό θες να το γνωρίσεις τον Θεό το Θεό θα τον γνωρίσει μέσα από τη δυσκολία μέσα από τον πόνο μέσα από την αρρώστια μέσα από τη δυστυχία μέσα από τη φτώχεια πλούσιος δύσκολα εισελέψατε στην βασιλεία του Θεού ξυπνάτε πλούσιος δύσκολα εισελέψατε στη βασιλεία των ορανών πώς δυσκόλως τα χρήματα έχοντε εισελέψατε στη βασιλεία των ορανών δεν μπαίνεις μέσα κατάλαβέ το δεν μπαίνεις ευκολότερα λέει ο κύριος μπαίνει ο κάβος Ξέρεις είναι ο κάπος, το καραβόσκυνο, ο κόμπος του καραβόσκυνου, η κάμιλος, αυτή είναι η κάμιλος. Ευκολότερα μπορεί να πει ο κόμπος του καραβόσκυνου να περάσει από την τριπούλα που ανοίγει μια καρφίτσα. Περνάει, δεν περνάει. Ευκολότερα περνάει εκείνος παρά ο πλούσιος στη βασιλείο των ουρανών. Είναι λόγια Χριστού αδερφοί μου. Είναι λόγια Χριστού, λόγια Θεού, μην τα αμφισβητείτε, σας παρακαλώ, μην τα αμφισβητείτε. Φτωχός μπαίνει στη Βασική και γι' αυτό βλέπετε έχουμε και πλούσιους αγίους, αλλά τι πλούσιους, ε, που ο Θεός τους δοκίμασε, είδες πώς τον δοκίμασε, είδες τον Ιώβ τον δοκίμασε, πάπλουτος ήταν ο Αλλά για να μας δείξει ακριβώς, ότι ήταν αδέσμευτος ο ιός από τα αγαθά επέτρεψε ο κύριος και έχασε τα πάντα. Τα πάντα. Και τη γυναίκα, όχι τη γυναίκα του, τη γυναίκα του την άφησε γιατί ήταν ένα διάβολο παραπάνω γυναίκα του. Είχε το διάβολο τον κερασφόρο και είχε και το βοηθό του. Ο διάβολο είχε και τη γυναίκα. Και την, γι' αυτό του την άφησε εκεί. <coughs> Δεν του την πήρε τη γυναίκα, βλέπετε. Τα παιδιά του τα πήρε, όλα τα πήρε. Τη γυναίκα του την άφησε δίπλα εκεί. εκεί. Αυτή εξυπηρετούσε δαιμονικούς σκοπούς. Γι' αυτό την είχε δίπλα του τη γυναίκα όλα τα άλλα τα χάσε και είπε εκείνο το μνημιώδεσαι ο Κύριος έδωκεν ο Κύριος αφήλετο για να δείξει ότι έτσι πρέπει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί τον πλούτο τον έχεις δεν είναι δικό σου κάνεις λάθος, κάνεις λάθος. τον έχεις για να τον μοιράζεσαι Διαχειριστής είσαι, δεν είσαι κάτοπος του πλούτου. Στα έδωσε ο Κύριος να διαχειρίζεσαι δίκαια και σεμνά και ταπεινά. Πρώτα θα τρώνε η άλλη από τα δευτά σου και από τα υπαρχοντά σου και μετά τελευταίο θα φάσεις και αν περισσέψεις. Γι' αυτό τα έδωσε ο Κύριος. Και στον Αβραάμ είδατε του έδωσε ο Θεός πλούτη αλλά γιατί θυμηθείτε πάλι και τον Αβραάμ πως τον δοκίμασε, θυμάστε. Σηκωφίγε του λέει μια μέρα από εκεί που είσαι έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου. Ας τα όλα εδώ φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Φύγε μακριά. Φύγε. Και ο πάπλο του Σαββράμ έφυγε με τα ρούχα που φόραγε και άφησε τον πλούτο του, άφησε την περιουσία του, άφησε τα υπαρκοντά του και έφυγε και πήγαινε του λέει ο Κύριος εκεί που θα σου υποδείξω εγώ. Και είδες για να τον δοκιμάσει και για το παιδί του που τόσο πολύ το ήθελε, για θυμηθείτε και εκεί, θα πας να το θυσιάσεις πάνω. Και ο δίκαιος Αβραάμ επήρε το παιδί του, επήρε το παιδί του, τι να θυμί, τι θυμάμαι τώρα. Τέτοι θυμάμαι, μου έρχεται να κλάψω τώρα. Είχαν έρθει δυο να θέλω Θέλουμε παιδί, θέλουμε παιδί, παρακαλώνταρε, παρακαλώνταρε. Καλή, φαινώνταρε καλή, καλή, καλή, καλή. έδωσε ο Κύριος παιδί. Τώρα! Τώρα! Ά, τώρα, πώς. τώρα δεν ξανακάνω το θέλημα του Θεού, λέει η γυναίκα. Τώρα θα φιλάω. Τώρα θα φιλάω. Βρε, βρομερι! Βρε παιδί. Γι' αυτό στο έδωσε ο Κύριος το παιδί. Πρόσεξε τη στόπα, τη στόπα. Πρόσεξε, μην προκαλείς το Θεό για τα κλάψιμα με μαύρο δάκρυ επάνω σε αυτό το παιδί. Πρόσεξε καλά τη Πρόσεξε καλά. <κύρω> Πρόσεξε, μην προκαλείς το Θεό. Μην προκαλείς το Θεό. Ο αγαπών παιδί αγαπά αίσθηση. Έτσι θα το γνωρίσει τον Θεό. Μέσα από τι δυσκολίε, μέσα από τι λήψει, μέσα από τα βάσανα, μέσα από τι ταλαιπωρίες, μέσα από τι αρρώστιε, μέσα από το θάνατο. Εκεί θα γνωρίσει τον κύριο και ο Κύριος θα σε γνωρίσει. Εκεί θα σε ζυγίσει ο κύριο. Εκεί θα σε ζυγίσει. Αυτό σημαίνει αγαπά αίσθηση. Εκεί έρχεται σε επαφή η ψυχούλα σου με τον Θεό. Εκεί, εκεί, όχι μέσα από τα λεφτά. Ούχι, ούτε μέσα από τις ανέσεις. Εκεί το γνωρίζει το Θεό. Στην ταλαιπωρία, εκεί θα σηκώσει τα χεράκια σου ψηλά και θα κλάψουν τα ματάκια σου και θα πεις Κύριε, Κύριε, Κύριε, σώσον με. Όπως ο Πέτρος. Ο δε μισόν ελέγχους, Εκείνος λέει όμως ο οποίος δεν θέλει τον έλεγχο του Θεού, δεν θέλει να τον εκπαιδεύει ο Θεός, γιατί ο Κύριος ξέρει και τραβάει και ταυτί, ξέρει και σε έλεγχη, ξέρει και σε επαναφέρει στην τάξη. Ο οποίος δεν θέλει αυτή την παιδαγώγηση του Κυρίου, αυτός είναι βλαμένος, Να το πούμε απλά, είναι βλαμένο, είναι μουλός, είναι χαζό, είναι αφαιρεμένος, έχει χάσει το μυαλό του. Αυτά, λοιπόν, είπαμε προχτέ το περασμένο Σάββατο. Και τώρα, με τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου, θα προχωρήσουμε στους δύο επόμενους στίχους. Τον δεύτερο και τον τρίτο του 12ου κεφαλαίου. Ο δεύτερος στίχος... Και ο τρίτος, περισσότερο όπω ο δεύτερος, είναι τα λέγαμε η συνέχεια του πρώτου. Κινούνται δηλαδή και οι δυο, οι επόμενοι στίχοι, στο ίδιο περίπου νόημα με το νόημα που μας έδωσε ο πρώτος στίχος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, παρακαλώ, προσέξατε. Κρίσον ο ευρών χάριν παρακυρίων. Αν ήρδε παράνομος, παρασιωπηθήσετε. Ου κατορθώσει ο άνθρωπος εξανόμου. Εδερίζε των δικαίων, ου και εξαρθίσονται. Αυτοί είναι οι δύο επόμενοι στίχοι. και βλέπετε ο δεύτερος στίχος ξεκινάει με μία σύγκριση συγκρίνει τι συγκρίνει συγκρίνει ο Κύριος συγκρίνει και συγκρίνει ο Κύριος για να μπουν τα μυαλά στη θέση τους τα δικά μας τα μυαλά γιατί εμείς ως αφαιρεμένοι Κάνουμε τις δικές μας βλακώδεις και ελεηνές συγκρίσεις, οι οποίες είναι εντελώς λάθος. Θα σας δώσω παράδειγμα μία σύγκριση. Ποιος είναι ο ευτυχισμένος, όχι θα πεταχτείτε και θα μου πείτε, ο λεφτάς. Έτσι θα μου πείτε. Yeah. Τόσο μυαλό που βάλουμε στο κεφάλι μας. Γι' αυτό λέμε τέτοιες πλακίες είναι ο ευτυχισμένος ο πλούσιος, ποιος είναι ο ευτυχισμένος ο υγιής ποιος είναι ο ευτυχισμένος, ποιος είναι ο ποιος είναι που καλοπερνάει τι λέει ο Κύριος όμως μακάρι ποιοι ευτυχισμένοι ποιοι η πτωχή των πνεύμανων οι κλαίοντες έτσι λέει μακάρι λέει αυτοί που κλαίνε τώρα για να γελάσουν στη συνέχεια στο μέλλον Μακάρι αυτοί που αδικούνται, ευτυχισμένοι. Σήμερα βλέπεις και γελάει αυτού που αδικεί, ο εκμεταλλευτής, γελάει. Και εσύ βλέπεις από τη μεριά σου σαν χριστιανός, σαν χριστιανή και λες «Βα ο Θεός είναι άδικος, ο Θεός είναι άδικος, δεν μπορεί να γελάει ο άδικος» Άρα και ο Θεός είναι άδικος. Αν ήταν δίκαιο ο Θεός έπρεπε να του φέρει μια στο κεφάλι, να του ξαπλώσει και να τελειώνουμε η υπόθεση. Ω! Δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Απλά του επιτρέπει ο Θεός να κινείται σε αυτό, σε αυτά τα πλαίσια της αδικίας. Αλλά μακάριο εσύ που αδικήσε. εσύ είσαι ο μακάριος μακάριος είναι ο άρρωστος μακάριο είναι ο φτωχός για τον κύριο τώρα αν δεν σας αρέσουν αυτά τι να σας πω εγώ μακάριος είναι εκείνος που χύνει το αίμα του για τον Χριστόν εκείνος ο μακάριος <χω> τι να σας πω εγώ αδελφοί μου εγώ να αλλάξω τα λόγια του Ευαγγελίου είμαι πολύ πολύ ελεηνός και μικρός και ελάχιστος για να τολμήσω καλύτευση. Γι' αυτό βλέπετε επειδή θέλω και σέβομαι το έδρανο αυτό στο οποίο κάθομαι σέβομαι, το σέβομαι όντως και δεν θέλω να λέω τις αχλαμάρε μου αλλά θέλω να λέω τα λόγια του Κυρίου από εδώ που βρίσκομαι γι' αυτό βλέπετε και με τη χάρη του Θεού δεν έβαλα φράγμα στο στόχο και του θα βάλω. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Το έχω πει από ραδιόφωνα, το έχω πει από τηλεοράσεις, το έχω πει από παντού, για να μην περιμένει κανείς ποτέ να τον κολακέψω Είτε δεσπότη είναι αυτός, είτε παπάς είναι αυτός, είτε πατριάρχης είναι αυτός, μην περιμένουν τέτοια από μένα. Δεν παριστάνω τον παλικάρά, παλιάνθρωπος και βρωμιάρης είμαι, αλλά τέτοια δεν υπάρχουν τέτοια δεν πουλά τι λέει λοιπόν κρίσον ο ευρών χάριν παρακυρίω συγκρίνει ο κύριο τώρα σας είπα κάνει μια σύγκριση εσύ λες με τις δικές σου τις βλακώδεις συγκρίσεις λες καλύτερα πλεονεκτικότερα βρίσκεται αυτός που έχει πολλά λεφτά και έρχεται ο Κύριος και σου λέει μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι περίμενε όχι πλεονεκτή ποιος πλεονεκτή ποιος υπερτερεί, ποιος εκείνος που βρήκε χάρη από τον Θεό και επειδή είπαμε αυτός ο στίχος συνδέεται με τον προηγούμενο πλεονεκτή ποιος εκείνος που άφησε την παιδεία του στα χέρια του Θεού Πλεονεκτή ποιος, εκείνος που είπε κύριε πάρε με και βρώτα με σαν το χταπόδι χάμου αρκεί να με πάρεις κοντά σου στη βασιλεία σου. Εκείνος πλεονεκτή αδερφή. Εκείνος έχει ας το πούμε έτσι όπως το λέει ο κόσμος έχει το απάνω χέρι. Τον άλλον να το λυπάστε. Τον άλλο να το λυπάστε γιατί τα λεφτά που έχει πόσο θα τα ευχαριστηθεί ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, είκοσι χρόνια τερμά. Τέρμα. Γη και ισχύει να πελεύσει. Ενώ εσύ που εμπιστεύτηκε τη ζωή σου στα χέρια του πλάστου, στα χέρια του δημιουργού, στα χέρια του κυρίου, εσύ προορίζεσαι για την αιώνια βασιλεία του προορίζεσαι για την αιώνια βασιλεία εσύ ευρίσκεσαι σε πλεονεκτικότερη θέση κρίσον ο χάρη του παρακυρίων εσύ πλεονεκτής εσύ που εννοείται άφησες στα χέρια του Θεού την ζωή σου, την βιωτή σου την παιδαγώγησή σου εσύ που λες και δακρύζουν τα μάτια σου που λες Κύριε γεννηθεί το το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης ό,τι θέλεις εσύ Κύριε ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις Κύριε ό,τι θέλεις εσύ θέλεις εγώ δεν υπάρχω θυμάστε τι έλεγε ο Παύλος, σας θυμίσαι με την φράση ζω δε ουκέτη εγώ Ακούτε, ακούτε φράση, ακούτε φράση, ακούτε φράση. Ζω δε ουκέτει εγώ, ζει δε ελε μη Χριστός. Τι σημαίνει αυτό. Εγώ λέει ο Αποστολός Παύλος αισθάνομαι ότι δεν υπάρχω. Δεν υπάρχει. Μέσα στα μέλη μου υπάρχει ο Χριστός. Εγώ κινούμαι όπως ένα ρομπότ, ό,τι η εντολή μου δώσει ο Χριστός. Πήγαινε μπροστά, πήγαινε πίσω, φύγε εδώ θε, φύγε εκεί θε. Δεν ο Δεν ζω εγώ. Δεν έχω εγώ δικό μου θέλημα. Δεν έχω δικέ μου επιθυμίες. Εγώ ένα επιθυμώ, λέει. Εις το αναλύσε και σύν Χριστό είναι. Εγώ, ένα με νοιάζει, να πεθάνω γρήγορα και να πάω κοντά στον Κύριο. Να αναλυθεί το σώμα μου, να λιώσει το σώμα μου για να φύγει η ψυχή μου. Δεν έχω δλήματα, εγώ, λέει ο Μπορεί να το πει αυτό από εμάς. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Εμάς. Θυμάστε κάποτε τι σας είχε πει πριν από χρόνια. Θα σας το επαναλάβω. Θα σας το επαναλάβω. Το έχει γράψει, γράψει ένας προτεστάντης. Προτεστάντης θεολόγος το έχει γράψει. Προτεστάντης. Αλλά μπορεί να το, να το γράψει προτεστάντης ή είναι μια αλήθεια που πρέπει να την πούμε. Ξέρεις τι έγραψε. Λέει «Εσύ λέει ο χριστιανός που μου κάνει τον Άγιο». Για να σε ρωτήσω, λέει, αν ερχόταν ο Χριστός στο σπίτι σου, πες ότι σου χτυπάει σήμερα το βράδυ του, την πόρτα ο Χριστός. Και σου λέει, γεια σου Προπαδημόθε, πέφτεις τον προσκυνή σου φιλή στα πόδια, που και εκείνα είμαι ανάξιο να φιλήσω, αλλά πέφτω κάτω τον προσκυνώ, κύριε μου πω από τι μου τιμή μου είστε στο σπίτι μου, τιμή μου κύριέ μου ποιος είμαι εγώ ο Βραμιάρης. έλα κύριε πω πο πω ουκέτι είμαι άξιος ή να μου είπε την στέγη της έρθεις που είπε ο Ιάιρος και που είπε και ο Κατώταρχος δεν είμαι άξιος είστε ο Χριστός στο σπίτι σου σου έκανε την τιμή, του έγιξες την πόρτα του φύλισες τα πόδια κάθε μια μέρα τι με κοιτάτε κάθε μια μέρα, θα τορμήσεις να πάει να τη τηλεόραση. Πες την αλήθεια, θα την ανοίξεις μπροστά στον Χριστό, την αλήθεια. <laughs> θα την ανοίξεις εσύ από εδώ, θα την ανοίξεις, ποτέ. Να δείξεις εκείνα τα άσκημα, τα βρωμερά, τα άθλια θεάματα, μπροστά στον Χριστό, ποτέ. Κάθε μια μέρα ο Χριστός στο σπίτι. Την άλλη μέρα είναι Τετάρτη. Θα βάλεις λάδι στο πιάτος, μπροστά στο Χριστό. Θα βάλεις, θα βάλεις θα ποιες γαλατάκι. Τα φα Ε, θα φάς. Δεν θα φάς. Ή θα του πεις κανένα ψέμα, Χριστούγεννα άρρωστος, που ερχός και λέτε στην εξομολόγηση ψέματα. Ε, θα το πεις. Δε και δεν ξέρει ο κύριος τις. Τι θα του πεις τι θα του πει δεν θα βάλει λάδι ο κύριος δεν μιλάει σε βλέπει τρίτη μέρα μέσα ο κύριος εκεί τι προσευχή θα κάνεις θα πεις ένα πατριμό στη Μιλάλα ε όχι τέταρτη μέρα πέμπτη μέρα έκτη μέρα ο Χριστός μέσα. Βάζω στοίχημα. Βάζω στοίχημα όσο θέλετε. Βάζω στοίχημα. Βάζω στοίχημα. Μην γελάσετε. Βάζω στοίχημα. Την 7η μέρα θα του δώσει τα παππούτσια του Χριστού και να του πεις το καλός. Άντε φύγε από εδώ μέσα. Άντε φύγε. Καλός είσαι. Αλλά πήγαινε παραπέρα. Πήγαινε βρε κανένα άλλο σπίτι να πα να Άσε. Να βρω και εγώ λίγο την ησυχία. όσο θέλει κρίσον ο χάριν παρακυρίω. ποιος είναι ο ευρών χάριν παρακυρίω εκείνος που αρέσκεται να συγκατοικεί με τον Κύριο εκείνος που θέλει να είναι διακόσα αγκαλιά με τον Χριστό να βλέπει το Πανακύρο το πρόσωπό του να εφραίνεται η καρδία του με την παρουσία του Κυρίου Να φρένε την καρδιά του. Αν δεν αστερούσες τον κύριο από τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Ιάκωβο, αυτές τις άγιες, τις άγιες, τις αγιώτατες αυτές μορφούλες. Αυτοί με τον κύριο ανέσαιναν. Αυτή μέρα νύχτα το κύριο σου χριστέλεϊ σόρβεχαν στο στόμα τους, την καρδιά τους κοιμώντανε και τα χείλη τους ψελίζανε κύριε, κύριε, κύριε, κύριε, κύριε. Ήταν ιδιαρκής τους αγαλίασης, του τους η διαρκή τους χαρά. Εσύ μια μέρα και δεν άδεξες, δύο μέρες και δεν άδεξες, τρεις μέρες και κοίταξες να του ρίξεις αλάτι του Χριστού στην πόρτα για να ξηκωθεί να φύγει, να ξεκουμπιστεί, να μην τις αναγυρίσει. Αυτά, αυτά τα πιο. Αυτοί οι χριστιανοί είμαστε. Χριστιανοί για γένια. Χριστιανή για γένια. «Κρίσον ο ευρών χάριν παρακυρίω. Ποιος είναι ο ευρών χάριν παρακυρίω? Είναι εκείνος ο οποίος χαίρεται και εφραίνεται η καρδιά του να είναι διαρκώς με τον Κύριο. «Θέλω να είμαι μαζί σου, Κύριε. Να μην με χωρίσει τίποτα». Θυμάστε τι έλεγε ο Αποστολός Παύλος. «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπεις του Χριστού». Τι είναι δυνατόν να με χωρίσει Τίποτα δεν έβλεπε τίποτε ο Απόστολος Παύλος Που να τον χώριζε Εμείς έχουμε πάρα πολλά που μας χωρίζουν από τον Κύριο Πάρα πολλά Γι' αυτό και δεν κάνουμε μαζί με τον Χριστό Γι' αυτό και δεν τον θέλουμε τον Χριστό Δίπλα μας και κοντά μας Ο Απόστολος Παύλος αναρωτιόταν και έλεγε Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με χωρίσει Από τον Κύριο τίποτα Χρύψει ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή λυμός, ή ή κίνδυνος, ή μάχερα Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα να με από την αγάπη του Χριστού. Εσύ μπορείς να το πει αυτό. Εσύ μπορείς να το πεις. Τότε θα μπορέσουμε να πούμε και αυτό που λέει εδώ. Χρήσων ο Ευρών χάριν παρακυρίων. Τότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι ανήκουμε σε αυτή την ευλογημένη κατηγορία Εκείνων που πλεονεκτούν, εκείνων που έχουν βρει πράγματι χάρη από τον Θεό. Και αυτό ούτε εγώ που τα το λέω και φωνάζω, ούτε εγώ μπορώ να το καυχηθώ για τον εαυτό μου, ούτε και εσεί ο Γιατί όλοι μας έχουμε μέσα την κοσμική νοτροπία, το κοσμικό πνεύμα, και βλέπουμε δυστυχώ ότι όταν φτάνουμε σε τέτοια διλήμματα, σε τέτοια αμαρτήματα. Σε, τέτοια, σε τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις, εκεί κολλώνουμε. Ναι, χριστιανός είμαι και εγώ, ναι. Καλός χριστιανός. Κάποτε είχα πει κάτι. Το έχω πει πολλές φορές, θα σου το πω κι εσάς. Συνήθως το λέω αυτό όταν βρίσκομαι μέσα σε ναού Και γιατί θα σας πω γιατί. Λέω... Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, ξέρετε γιατί λέω αδελφοί μου, ξέρετε γιατί, γιατί συγκρινόμαστε με τα απόβλητα, συγκρίνεις τον εαυτό σου τώρα με ένα βλάστημο έξω, χιδαίο, πόρνο, διαστραμμένο, ομοφιλόφιλο και λες α, εγώ με μπροστά σε αυτόν είμαι μάγιο μάγιο άγιος, είμαι άγιος. είναι παλιά άνθρωπο. Ξέρετε τι τους λέω, ειδικά σας είπα όταν είμαι στην Εκκλησία μέσα, λέω «για σηκώστε λίγο τα ματάκια σας να δείτε πάνω τους Αγίους». Μπροστά σε αυτούς τι είσαστε. Αυτό είναι το χάλι μας, η αθλειότητά μας, ότι συγκρινόμαστε με τα απόβλητα, δεν συγκρινόμαστε με τους καλύτερους, με τους αγιότερους. Σήκω στα μάτια σου να δεις εσύ η γυναίκα να δεις την υπεραγία του εδώ. να δεις ταιριάζεται πουθενά. Για ρίξε μία μάτια να δεις. Ταιριάζεις πουθενά με την Αγία Παρασκευή, με την Αγία Βαρβάρα, με την Αγία Κατερίνη, με τόσες Αγίες που υπάρχουν στην Εκκλησία μας εμείς οι άνδρες ταιριάζουμε ποτέ, πουθενά ποιο, με τον Κύριο αφήστε αφήστε το παρακάμυτο αυτό ταιριάζουμε πουθενά με τον Απόστολο Ανδρέα με τον Άγιο Γεώργιο με τον Άγιο Δημήτριο με τον Άγιο Σάββατο Υγειασμένο με τον Άγιο Αντώνιο με ποιον Άγιο θέλετε να πιάσουμε με ποιον μπορείς να συγκριθείς κι εσύ κι εγώ με κανέναν γιατί όλοι αυτοί όλοι αυτοί τι έκανα ένα κοινό τους χωρί του, ο, ένα κοινό παρονομαστή έχουν όλοι αυτοί ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής ότι όλοι αυτοί θυσίασαν τα πάντα για τον Κύριο αυτοί είχαν μέσα τους αυτό που έλεγε ο Απόσταλος Παύλος ζώω και τι εγώ εν μη Χριστός αυτό είχαν μέσα τους πάντα δεν έβλεπαν μέσα τους τίποτα άλλο δεν βλέπω λέ, τίποτα άλλο μέσα εγώ βλέπω μέσα μου ένα Χριστό να ζει, να κινείται, να αναπνέει, να δίνει εντολές, να με κατευθύνει, να με πηγαίνει. Θα δώσω ένα αρνητικό παράδειγμα για να κατάλαβετε πώς είναι ο δαιμονισμένος, πώς είναι ο δαιμονισμένος που μπήκε ο διάολος μέσα του και τον πάει από εδώ από εκεί να τον καταστρέψει, του πεινάει τη γλώσσα, του δίνει εντολές, του λέει το ένα το άλλο βρομολοχίες, ένα σωρό. Ε πάρτε τώρα το αντίστοιχο. Οι Άγιοι ήταν είχαν τον Κύριο μέσα τους, είχαν τον Κύριο, δεν είχαν θέλημα οι Άγιοι, βλέπεις τι λέει ο προφήτης της Αΐας, τι λέει, λάλι Κύριε και ο δούλος σου ακούει, πες μου τι θες Κύριε, ό,τι μου πεις εσύ, ό,τι μου πεις, λάλι Κύριε διαβάστε να πάτε, να πάτε εκεί στον Ιεζεκιήλ, για πηγαίνετε εκεί στον Ιεζεκιήλ να δείτε τι του λέει ο Κύριος, νέο παιδί τον έβγαλε τον Ιεζεκιήλ προφήτη ο Κύριος τον ανέτειξε προφήτη σε ηλικία 30 χρονών νέο παιδί, τι του λέει τι του λέει, θες τι του λέει θα φας ξύλο εκεί που θα πας να είναι έφυγα τον πιάσανε, τον δέσανε, τον μαστιγώσανε, ξύλο τον έριξαν, στη φυλακή τον βάλανε, τα πόδια του το βάλανε στα ξύλα εκεί. Αφού ο Κύριος το τέλει, έτσι ευλογημένο, ευλογημένο. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό είναι ο κρίσον ο ευρών χάριν παρακυρίω Πάμε στο αντίθετο Αν ήρθε παράνομος παρασιοποιηθήσετε <Κι> Τι σημαίνει αυτό Εκείνος λέει όμως ο οποίος δεν θέλει πολλά με τον Κύριο Εκείνος ο οποίος έχει πάρει αποστάσεις από τον Θεό Εκείνος ο οποίος θέλει μόνος του να κατευθύνει τη ζωή του. Εκείνος που θέλει αφεντικό του τον διάωρο και τον κόσμο και τον εαυτόν του. Εκείνος, παρακαλώ, παρακαλώ. Προσέξτε γιατί εδώ σας είπα τα λόγια που σας λέω είναι μέχρι και την τελευταία του σοξία είναι λόγια Κυρίου. τι σημαίνει αυτόν τον ξέχασε ο Θεός <coughs> το ξέχασε ο Κύριος και ακόμα και αν κάποια στιγμή ξυπνήσει από τα βάσανα που θα του συμβούν και τρέξεις στον Κύριο ξέρετε τι θα σκεφτεί ο Κύριος τι θα ιδί, τι θα ψάξει είναι η ειλικρινή συμμεταμέλεια είναι ψεύτικα. Και θα σας θυμίσω εδώ αυτό που είπα και στα άλλα κηρύγματα. Για θυμηθείτε, δεν ξέρω, εγώ, αδερφοί μου, το έχω χιλιοπεί, γελάτε όταν σας τα επαναλαμβάνω, δεν με νοιάζει. Εγώ όμως σας τα έχω πει και επομένως είμαι, αισθάνομαι ανένοχος ενώπιον του Κυρίου. Δεν με βαρύνει η ενοχή. Σας τα έχω πει. Το λαρίκι μου έχει ξεραθεί, έχει, έχει βραχνιάσει, πλέον έχω αρρωστήσει. Και επομένως, ό,τι ήταν να σας τα πω, δεν, δεν μπορώ, κουράστηκα πλέον, κουράστηκα, σας μιλάω ειλικρινά, κουράστηκα. Έχω κατατίσει πλέον γελίος και γραφικός, αλλά δεν με νοιάζει. για το όνομα του Κυρίου και ακόμα χειρότερα. Σας έχω πει να διαβάζετε Αγία Γραφή. πόσες φορές σας το έχω πει, πόσες φορές. Πούλα το, ρύχο, το ρούχο σου, το σακάκι σου, πούλα, πούλα, πούλα, το σπίτι σου να πάρεις Αγία Γραφή. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ανώτερη από το σπίτι σου. Έχω καταδείξει γελίο και γραφικός Θα σα πω λοιπόν, τι λέει εκεί στην έξοδο, στην έξοδο, στο δεύτερο βιβλίο της παλαιάς διαθήκης, τι λέει. Έδωσε, λέει ο κύριος στον Φαραώ, δέκα πληγέ. Είμαστε τις δέκα πληγέ. Του έδωσε την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη να φράζι ο, ο, ο, ο Φαραώ μετανοώ κύριε μετανοώ καλέστε το Μωυσή καλέσαν το Μωυσή έλα το Μωυσή σε παρακαλώ έπεσε στα πόδια του κλέγοντα κάτω κλέγοντα κλέγοντα ο Φαραώ κάνε προσευχή σε παρακαλώ κάνε προσευχή πο, πο, πο, πο, πο, πο, τι, μαστίγε, τι μπάστηγες είναι αυτές που μου δώσε ο Θεός μετανοώ μετανοώ σηκώνει τα χέρια του Μωυσής στον Κύριο πριν του πει, του λέει ο Κύριος, διαβάστε, διαβάστε, Μωυσή, σε κοροϊδεύει ρε ο Φαραώ, σε κοροϊδεύει ξύπνα. Όχι κύριε, του λέει, όχι, είναι ειλικρινής, κλαίει, Η νάτος είναι γοναδισμένος μπροστά μου εδώ, κλαίει, σε κοροϊδεύει βρε, του λέει, θα το είδεις. Όχι κύριε, δεν με κοροϊδεύει, κλαίει. Είναι μετανιωμένος πραγματικά. Όχι, σε κοροϊδεύει, του λέει ο Κύριος. Πράγματι. Του λέει, θα το δεις, του λέει ο Κύριος. Σταματάει η οργή του Κυρίου, στην τέταρτη, στην τέταρτη πληγή, στην τέταρτη μάστεγα, όταν σταμάτησε σε δύο μέρες, πάλι ο Φαραώτα ίδια. Πέντε, έξι, εφτά, Έβγαμε πληγή, πάλι δάκρυα ο Φαραώ Ω, πάλι ο Μωυσής, κύριε λυπήσου τον, μου έχει σκίσει την καρδιά μου, δεν τον βλέπεις πως κάνει κλαίει, έχει γονατίσει μπροστά μου ένας ολόκληρος Φαραώ έχει πέσει με τα μπρούμιτα μπρο, κάμω πρέπει να το πιστεύεις, του λέει ο κύριος μην το πιστεύεις υποκριτής, κοροϊδεύει όχι κύριε, αλήθεια το κάνει, όχι κοροϊδεύει καλό Σταμάτησε ο κύριος την πληγή, την 7η. Τι έγινε, θυμάστε. Την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. 8η, 9η πληγή, 10η. Πεθάναν τα παιδιά το πρωτο, τα πρωτότοπα, θυμάστε των Αιγυπτίων. Η 10η σκληρότερη πληγή. Τα παιδια τα πρωτοτοκα θυμαστε των αιγυπτιων η φύγανε και πάλι, θυμάστε. Δεν περάσαν δύο μέρες μέχρι να θάψουν τα παιδιά τους και πάρα πάλι πήραν τάρπατα και τάλογα και τους κυνηγήσανε και εκεί πλέον τους περίμενε η ολοκληρωτική καταστροφή οπότε πως το λέει εκεί σταυρών χαρά της ασμωσής ευευθείας ράβδο <συνάρει> την Ερυθράν διέτευε <συνάρει> το Ισραήλ που την την δεν επιστηπτικός <συνάρει> φαραώ συνάρμαση κροτή σας γύρω <συνάρει> τους έταψε. Τους έδαψε. Ο υγρός τάφος. Ο υγρός τάφος. Εκεί μέσα στην ερυθρά τάρασα έγινε ο τάφος των Αιγυπτίων. Βλέπεις λοιπόν. Να ποιους θα ξεχάσει ο Κύριος. Αυτούς που κάνουν δίθεν ότι επιστρέφουν στο Χριστούλη. Και κλαίνε και κλαίνε Χριστούλη μου. Εγώ. Εγώ που είμαι καλός άνθρωπος. Εγώ. Χριστούλη μου. Ξέρει ο Κύριος, βλέπει ο Κύριος, βλέπει τι λέει η καρδιά σου, βλέπει ποιος έχει κάνει την ειλικρινή κίνηση μετανοίας. Θυμάστε τον Άσο το Υιό που ήταν ειλικρινής. Ε και έξω και έπεσε ο ίδιος ο Κύριος στην αγκαλιά του και το άρπαξε το παιδί αγκαλιά και το έπασε αγκαλιά μέσα στη βασιλεία του. Ο Ιούδας, θυμάστε, έτσι έλεγε, μετανοώ λέει, μετάνό το δαιμόνιο το είχε ακόμα μέσα του το πάθος ήταν ακόμα μέσα του δεν το είχε πετάξει το πάθος γι' αυτό και μετά δεν πήγε στο σταυρό που ήταν ο Κύριος ακόμα να πάνε γονατίσει κάτω να κλάψει να κλάψει με μαύρο δάκρυο όπως ο Πέτρος αλλά πήγε και κρεμάστηκε το ταλέπορος και βέβαια η ψυχή του κατέβηκε στην κόλαση αμετανόητη και αδιόρθωτη. και θέλω να του γράψουν και Ευαγγέλιο ότι έγραψε και Ευαγγέλιο το να της <χτυλά> ακυρώσουμε το Ευαγγέλιο του Κύριου κατάλαβες κατάλαβες <κυλίου> ανήρ παράνομος παρασιοποιηθήσετε <θαλίου> θα φωνάζει ο παράνομος ανήρ αλλά ο Κύριος τον έχει ξεχασμένο θα <σταλίου> αποτείχα και εγώ έναν τέτοιο εδώ στην Πάτρα μου συνέβη, τους το είπα και στα άλλα τα κηρύγματα. Ερχόταν η γυναίκα του εξομολογήτων. Εξομολογήτων. Καλή, ευλογημένη ψυχούλα η γυναίκα του. Αρώστησε κάποτε. Αυτός πήγε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί, ο άντρας της δηλαδή, του έδιναν περιθώριο ένα μήνα. μέχρι τότε αυτός με έβριζε. Μωρή, μουρλή, πας σε αυτό το παλιό, το έλεγε κουβέντες. Τιμόφιλο και τιμόφιλο. Όταν αρρώστησε, το δημοσίω, το δημοσίω, αφέρτα από τιμάθειο, το δημοσίω. Το δημοσίω, θέλω να μου σομολογήσω τιμόφιλο. Καλώ. Πέρχεται η γυναίκα του, παππούλι, σε ζητάει. Τον έωθρο στο νοσοκομείο, σε ζητάει. Να πάω να τον το. Πάω μέσα, τον βλέπω, βρίσκω εκεί. Ξάπλα στο κρεβάτι, τι θε του λέω. Μου λέει να του ομολογήσω. Καλώ. το πετρακύλι Κάτσε, που λέω, αξιωμολογηθείς. Μου είπε, έκανε μια αξιωμολόγηση εκεί. Του λέω, έχεις αλλάξει. Είσαι διορθωμένο. Ναι, ναι, παχούλη μου, ναι. Με βοηθήσει ο Κύριος. Έβαλε τα κλάματα, να με βοηθήσει ο Κύριος, να σηκωθώ το κρυβάρι. Να με βοηθήσει ο Κύριος. Και εγώ μου λέει, θα, θα, θα του το λες αλήθεια. Άμα τα λες αλήθεια, του λέω, ο Κύριος σε βοηθήσει. Να το ξέρεις Πράγματι, ο Κύριος τον έκανε, αλλά ακόμα και κινείται εδώ στην Πάτρα το αποτέλεσμα; ούτε, κάποτε μπορεί να πήγε στην Εκκλησία, κάποτε τώρα, ούτε απ' έξω ούτε απ' έξω να πέρασε παρασιωπηθήσετε Το σημαίνει παρασύροπηθήσετε. Τον κύριο δεν τον κολλήσετε. Σαν την άλλη που σα είπα. Ένα παιδί, ένα παιδί, ένα παιδί. Της έδωσε το παιδί. Τώρα έξερε την αμαρτία. Δεν θέλω άλλο. Α? Εγώ βάζω τώρα κανόνες. Εσύ βάζει κανόνες. Ε, θα κλάψει. Αφού βάζεις κανόνες, ετοιμάσαι. Ετοιμάσαι ετοιμάσου, ετοιμάσου, ετοιμάσου, ετοιμάσου τα μαύρα σου. Δεν ξέρω. Ετοιμάσαι λεφτά. Να βάζει την άκρη για το παιδάκι σου. Θα τα πληρώσει όλα αυτά τα καμώματά σου. Θα τα πληρώσει τα σου. Πώς, ο Θεό. ξέρει. Ού κατορθώσει, πέντε λεπτά ακόμα, ού κατορθώσει άνθρωπος εξανόμου μέσα από την κουμπίνα δεν προοδεύσαι. Μέσα από την παρανομία δεν σταδιοδρομήσαι δεν ευλογεί ο Κύριος το άδικο και το παράδομο. μη ζηλεύετε μη ζηλεύετε τους πλούσιους μη ζηλεύετε τα άτιμα τα λεφτά τα άτιμα τα άτιμα τα λεφτά μην τα ζηλεύετε μην έχετε την καρδιά σας κολλημένη εκεί να σκέφτεστε ότι αύριο εγώ έφυγα τι με νοιάζουν τα λεφτά εγώ πετένω αύριο μην έχεις την καρδιά σου κολλημένη, κολλημένη επάνω στα γείνα πράγματα. Πάντα γαρτάστα τα έθνη του κόσμου επιζητεί, είδατε τι λέει ο Κύριος. Αυτά τα ζητάνε οι κοσμικοί άνθρωποι, που δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Εσείς να ζητάτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Φτωχός, φτωχός, φτωχός, είσαι πλούσιο μοιράσου τα, μοιράσου τα. είσαι πλούσιο σου περσεύγουνε, μοιράσου τα μοιράσου τα, μοιράσου τα, δώσε για να σωτήσεις, είσαι φτωχός, ευχαρίσεις τον Θεό. Ού κακορθώσει άνθρωπος εξανόμου. Ρε βλάκα, σου λέει ο άλλος, με το σταυρό θα πας μπροστά. Ρε βλάκα, κανείς δεν προχώρησε, δεν πρόδευσε. Όχι, με το σταυρό. Προσκυνώ Σου Κύριε τον Τίπιο Σταυρό βρόσου. εσένα Κύριε μου προσκυνώ, προχώρα, Άστο να λέει, άστο. κοφεύσατε αδελφοί μου, είναι ξέρετε σαν τι μου αυτό, θυμάστε το μύθο του Οδυσσέα με τις σιρήνες, ε, αυτό μου θυμίζει τώρα, τις σιρήνες, τις σιρήνες, οι σιρήνες ήταν κάτι καλλικέλαδες, κοπέλες, όμορφες, πανέμορφες, που σαγίνευαν τον καθένα που περνούσε και μετά, αφού τον σαγίνευαν, κάπου του δίναν μια στο κεφάλι και το σκοτώναν. Και είπε ο Δησαία στους συντρόφους του εκεί στο πλοίο που ήταν, τώρα λέει που θα περάσουμε από εκεί, βουλώστε μου τα αυτιά. Δουλώστε μου τα φτιά. Και δέστε με πάνω στο κατάρτι, γιατί θα μουρλαθώ. Αυτές είναι πανέμορφες. Δεν ξέρω τι με βάζει ο Σατανά να πάω να κάνω. «Βουλώστε μου τα αυτιά να μην τις ακούω και δέστε με να μην κάνω καμιά κίνηση απρέπει Και τον πιάσαν και τον, και τον δέσανε και του βουλώσαν και τα αυτιά και έτσι γλίτωσε από τις ειρήνες. Γι' αυτό και εσείς βουλώστε τα αυτιά σας στις ειρήνες του κόσμου. Ο κόσμος αδερφοί μου εν το πονηρό κείτε, το πονηρό κείτε. Εκεί που θα σε κατευθύνει ο κόσμος θα είναι η βρωμιά και η ακολοσία και η σαπίλα. Με το σταυρό στο χέρι μάλιστα με το σταυρό στο χέρι Εγώ τον παράδεισο θέλω να πάω Δεν θέλω να φάω καλά σε τούτη ζωή Πού κατορθώσει άνθρωπος εξανόμου mm. Όχι την παρανομία Γιατί Ο παράνομος Είπαμε τον ξέχασε ο Θεό Αφήστε το Θυμάστε τι μας είπε την προηγούμενη κυρία και με τον Λάζαρο, τον Παράνομο. Θα θυμάστε τον Παράνομο. Έφτασε το σημείο ότι μια σταγονή της ανερώνης. Ξεράτηκε. ξεράθηκε το Λαρύγγι μου ξεράθηκε. Καταψήξει την γλώσσα. Δεν μπορώ. Θυμάστε τι το είπε ο Αβραάμ, ο Κύριος δηλαδή. Θυμάστε τι είπε. Τέκνον, παιδί μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού στη γη κάτω απόλαυσες εσύ τα αγαθά σου και ο Λάζαρος κάτω είχε όλα τα κακάσια στο κεφάλι του τώρα ήρθαν τα ανάπτωνα εσύ επέλεξες κάτω να ζήσεις στη κλειδί και του είχες στερήσει ακόμα και το νερό του ε τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξετε ρόλους έτσι είναι να τελειώσουμε τον των δικαίων και εξαρθίσονται ο Θεός δεν θα αφήσει να ξεριζωθεί το δέντρο που είσαι εσύ το δέντρο αν είσαι δικός του και κοντά του, θυμάστε τι λέει εκεί ο ψαλμός, ο πρώτος ψαλμός ο πρώτος ψαλμός, ο πρώτος το θυμάστε τον ξέρετε, τον ξέρετε ψαλμό το το το το το μακάριος αν γύρω σου και περεύθει και τι λέει παρακάτω, και έστε ως το ξύλον το παρά τας διεξόδους των υδάτων. Τι είναι ο δίκαιος άνθρωπος λέει, μακάριος αν ήρ, ποιος είναι ο μακάριος, εκείνος που μοιάζει λέει με το δέντρο που είναι φυτεμένο κοντά εκεί που περνάει το ποτάμι με το νερό. Τι κάνει εκείνη η ρίζα που κοντίζεται συνέχεια, απλώνει, απλώνει, απλώνει, απλώνει, απλώνει, απλώνει. απλώνει. Σιγά σιγά το βλέπεις εκείνο το δε Γίνεται, μεγαλώνει, μεγαλώνει, γίνεται πλατάνη. Πλατάνη ολόκληρο. Πλατάνη ολόκληρο. Έρχονται οι κατεγίδες έρχονται οι άνεμοι, έρχονται οι αναμοστρόβιλοι έρχονται οι κυκλώνες, έρχονται, έρχονται. Γελάει το πλατάνη, κοροϊδεύει. Είμαι κοντά στο νερό. Έτσι είναι ο χριστιανός. Έτσι πρέπει να αισθάνεται ο χριστιανός. Είμαι κοντά στον κύριο. Φύσα διάωλε όσο θέλεις Φύσα κόλαση όσο θέλεις Φύσα Φύσα κόλαση όσο θες Είμαι κοντά στον Κύριο Δεν πέφτω, Καταλαβαίνω. το Πονηρέ, διεστραμμένε διάολο Κατάλαβέ το, δεν πέφτω Και αν πέσω θα σηκωθώ Θα με σηκώσει χάρη του Θεού Κατάλαβέ το Δεν πέφτω αυτό να έχουμε πάντα στο νου μας και εμείς αδερφίους. Εδώ ρίζε των δικαίων ουκ και εξαρτήσουν. Δεν ξεριζώνεται αυτός που θέλει να είναι κοντά στον Κύριο δεν ξεριζώνεται με τίποτα. Δεν επιτρέπει ο Κύριος τον έχει φυτέψει και αυτές οι ρίζες δεν βγαίνουν με τίποτα από κάτω. Έτσι σας εύχομαι να είστε πάντοτε ριζωμένοι, κοντά στανάματα της Αγίας μας πίστη, ώστε από κείνα να από κείνα να και να θυμάστε εκείνο που είπε ο Κύριος της Αμαρίτιδα «Ως δ' πει εκ του ύδατος που εγώ δώσω αυτό, έστε αυτό πηγή ύδατος αλωμένου ίσο είναι να πιείτε, να πίνετε πάντοτε από αυτό το ζωογόνο είδωρ της χάρητος του Κυρίου να σας έχει πάντοτε ενωμένως ο Κύριος μαζί του και μη φοβάστε τίποτα δεν θα είναι εκείνο που θα μπορέσει ποτέ να σας ξεριζώσει. Αμήν. Και αυτό να εύχεστε και εσείς για μένα.